Μια ερώτηση, δεν ξέρω, εσύ καταθέτεις 520 ευρώ έτσι άνετα Εγώ όχι, η πεθερά μου όμως τακτικά μου βάζει Έχει, τι δουλειά έκανε η Η πεθερά Ναι Σιλέκτρια είναι 500 ευρώ Α, πάει την Κυριακή στο παζάρι Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι Και να σου πάρω ένα κοκοράκι Είπα εγώ για παζάρι. Δεν ξέρω, ρωτάω. Πού τα μαζεύει, Τσάντε, Πού τα παίρνει. Συλλέκτρια σου λέει. Πώ είναι οι πεταλούδε κάποιοι. Πώ κάνουν α, κάποιοι γραμματόσυμα και μαζεύουνε. Ναι, δεν ξέρω. Εγώ πήγαμε στο παζάρι, στο σχιστό, μπερδεύτηκα. Έχει στο, σπι... στο σχιστό 500. Όχι, περίμενε. Όντω μπερδεύτηκε, αλλά είναι άλλη φάση εκεί πέρα με τα 500 ευρώ. Ναι, ναι, εκεί θα παίρνουνε. Βαποράκησε, και... ρε. Ναι. Ναι. ναι, να σου πω, ε, για να καταλάβει σε τι μπουρδέλοχώρα είμαστε, ο Κούγια που βγαίνει και σταυρίζει μέσα στα γήπεδά. Αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί ανθρώπου για κάποιο παλικάρι που πέθανε από την γη. Παιδική βία. Ναι. Αυτό. Και ταυτόχρονα εκπροσωπεί και ανθρώπου κατά ενό παλυκαριού που βιάστηκε με με από γνωστού σκηνοθέτε φωτιού. Και ο Υπουργό Υγεία, ο Τωρινό, ήταν ο, ο, ο, ο εκπρόσωπο των αστυνομικό που σκοτώσαν τον Ζακ Κωσόπουλο. Αυτό πώ το καταλαβαίνει για την Ελλάδα, ότι είμαστε μια χώρα τη μαλακίας και τη ψευτιάς. Έτσι κι αλλιώ, αλλά είναι συνεπέ απόλυτα με το ήθο τη κυβέρνηση. Ναι, με το ήθο όλων μα είναι, όχι με το ήθο τη τι Και όλο μα είναι. που ψηφίζουμε το κουκουέ και εμεί, Όλοι φταίνε. ξέρει γιατί φταίμε όλοι. Γιατί τους δεχόμαστε και όλο αυτό το ήθος έχει γίνει χοντρόπετσο. Πόσο άλλος θα παρκάρει τη διάβαση, πόσο άλλο τον ανάπηρο, το ίδιο πράγμα. Το δεχόμαστε. Αυτή τη μαζί έχουμε στον εγκεφαλό μας. Τέλος. Έ, άμα έ, βρεις κά yeah. 500 ευρώ από την πεθερά σου, στείλε μου και μένα σου παρακαλώ, γιατί εγώ που 600 ευγάζω το μήνα. Έχω διάφορα, ναι, θα σου, Λέξτε, θα σου πω. Εγ Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αγαπημένα. Εσύ αποστόλου ξέρει τι μου κλωτσάϊ από προχθέ. Τι σου κλωτσάει. Ότι ο κοντό πήρε την υπόθεση του άλκη. Έτρεξε κατευθείαν για ε, να πάρει. Κάπω το... πρέπει να το ισορπείσει, γιατί όταν έχει το λιγνάδι και διάφορου λυγνάδε, θα πάρει και άλυδα για να ανοίξει λίγο την πλευία. Αυτό είναι ή από κάτω υποβόσει τη Και οι γονείς βρεθούν ξεκρέμαστοι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Του λέει ο Αντόνησο Σαμαρά. Αντώνησα μαρά! <ΡΟΥ> τι ναι, τούπε! Του λέει ο Αντώντα. Ναι, ναι. Ραύδρομο καίτιο, πήρε λεφτά από το κελπνό, πήρε λεφτά την οβάρτη όταν γίνει υπουργό, δεν απέρτι λεφτά. Κατάλαβε Ίσως πολύ δεν γνωρίζουν τι πολιτε μα. Ότι όλοι εμείς οι υπολογίοι μα για εκλεγμένοι βουλευτέ με νόμο κυβερνήσεων Αντώνης Σαμαρά λαμβάνουν τον μισθό των 0 ευρώ. 0. Έτσι του είπε ο Αντώνης Σαμαρά. Θα <Ρι> σου πω Αυτό που, άνοιξε... που άνοιξε τα σύνορα στην Κακαβιά και έμαθα ότι εχθέ λέει κάνανε σύμφωνο με τον Μπαγκλαντέ. Λέει να έρχονται εδώ πέρα να εργάζονται. Η Νέα Δημοκρατία που είναι και καλά. <Ρι> Αμπράβο, πολύ ωραία ιδέα. Να πάνε να μαζέψουν φράουλε. Του περιμένουν ωραία <Ρι> <η πλέξη. Ρι> Παρ' όλα αυτά η προσπάθεια πρέπει να είναι η εξοικονόμηση. Δηλαδή δεν ξεχνάμε τον θερμοσύμφωνα. Και θερμοσύμφωνα, μα λέει ο άνθρωπο. Έχουμε να κάνουμε μπάνιο με ζεστό νερό από το καλοκαίρι. Υπομονή πλησιάζει. Τι να πλησιάσει, Μόρε. Να... Το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι που αρέσει κολυμπά. Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί. Πουλάω ένα νεφρό, τα αριστερό είναι για πέταμα. Πόσο πάει? Χίλια, όχι, περίμενε να σου πω, 267 και 24, όσο χωριάζεται να πλήγωσε τη ΔΕΗ. Φθηνά, τσάπα δεν είναι στο νεφρό, μ' Σε πιάσανε κότσο. Α, όσο να'ναι. Α, όσο να'ναι, είδες. Ελαστικές τιμές. Πού είσαι αποστολή. Ε, εδώ που πει, που είμαι Α, εκεί είσαι ε, Να σου πω Πού είσαι ανέκδοτο τώρα Οχ oh. Είναι απαραίτητο. Διάβαζε, Πώς θα διάβαζε Ναι, άκουσε το, είναι ωραίο mm. Πώς θα διάβαζε ο Μπέος Το σημείο στο οποίο διαφέρει το Μουσείο της Αργού αφορά στην αύλη υπόστασή του. Τζουτζούκα, το βασιλάκι Καίλα και την ε, η Εύα Καϊλή έτσι δεν γράφεται νομίζω. Με γιώτα αλλά δεν πειράζει. Δε, δε ε, καλά, χαλάσο, καλά, δεν καλά, θα στο χαλάσω. Καλώ. Και θέλω να φτιάξεις λίγο ε, ατάκες του... Περίμενε. Περάσαμε γελάμε. το σημείο που θα γελάγαμε. Το πηδήξαμε λίγο αυτό γιατί έτσι. Ναι. Mm. Δεν πειράζει. Χάθηκε το timing. Πάμε παρακάτω. Εκεί που διαλέξαμε να πλέξουμε, εκεί που θα θέλαμε, εκεί που θα πρέπει, εκεί που αξίζει. Κατάλαβα, με τα χένια ότι έκανε ο Μισοτάκη. Τι έκανε. Οστολόγη σε πόσο κάνει η ανθρώπινη ζωή 20. Καλά, αυτό δεν το έχει κάνει. Τώρα καιρό το έχει κάνει. Οπότε σου είναι 2.0 με γεννηθεί το παιδί σου, τόσο την κοστολογούσε από τότε. Εντάξει, αλλά ξέρω τι γίνεται τώρα. Αυτοί που θα πάνε και θα διεκτήσουν όλε αυτά είναι σαν προδικασμένο αυτό. Δεν μπορεί τώρα να δικαστήσουμε. Λέει για κάτσε ελευθερό. Θα πει η εταιρεία ο Μισοτάκη, κοστολογιστο 20. 15. Όμως μη μασάει ο κόσμος Μια χαρά μπορεί να ζητήσει 15 Ο Μητσοτάκης κοστολόγησε 2 χιλιάρικα Για να μη ζητήσει ο κόσμος 15 ναι. Ο Μην αγχώνεται Το χαμηλότερο που έχει ζητήσει κάποιος είναι 10 yeah. Κάτι 40 και κάτι 50 παίζουν. Να ξέρει από τι μηνύσει που ήδη γίνανε. Ε, να σου πω κάτι άλλο και για αυτό που έχει τρομάξει ο κόσμο με τον Ερντογάν εκεί πέρα. Με το... Δεν πιστεύω να είναι τόσο βλάκα ο Οι προηγούμενε κυβερνήσει έχουν φροντίσει και έχουν θωρακίσει την Ελλάδα με ένα χρέο 300 τόσα δισεκατομμύρια. Δηλαδή είναι η πειραϊκή πατραϊκή τη Ευρώπη. Το κατάλαβα. Δεν μπορεί να την πάρει κανένα γιατί αν την πάρει κανένα στην Ελλάδα υποτίθεται ότι θα κάνει και αποδοχή. Οπότε πιο τρελό είναι ένα ορτογάν να την πάρει. Δεν πρόκειται να την πάρει, μην φοβάται κανένα φω. Δεν πρόκειται να την πάρει ορτογάν. Για την ώρα την παίρνω από χρονιά οι επενδυτέ. Άρα πατοντάξει. Αυτή είναι τραγούμε που το αίμα του κόσμου μου. Ει, ενώ ορτογκάν είχε αγνέ προθέσει. Καλημέρα εμπολί! Καλημέρα. Θα τρελαφώ. Θα τρέλα Γιατί θέλω. Γιατί γιατί. Θα τρέφω σιλά! Θα τρελαθεί άλλη μία μεταφλιά μου. Θα τρέλα το πάλι μια μεταφηλιά σου. Θα τρελαδώ που σε ακούω, ζωντανά. Λοιπόν, από σώλη. Α. Είμαι η Ελένη, σε καλό για δύο λόγου. Γεια σου, Ελένη, σε καλό μα. <laughs> λοιπόν, λοιπόν, θέλω αρχικά να μου πει αν ε, μπορώ να σου στείλω ένα φάκελο τα παραπολιτικά. Κοξάκι, τι έχει μέσα. Όχι, αγαπηό, μου έχει κάτι ζευγαριφέ. Δεν είναι δικέ μου, γιατί δεν έχω τέτοιο ταλέντο. Όπα, πικάσω κλε... κλεμμένα από ρεματιά. Αγάπη μου, θα δεις, εγώ αυτές τις γραφιές τις βλέπω, συγκινούμε πάρα πολύ γιατί μου θυμίζουν εσάς, Σε εσένα και το θύμιο. Εστέλτες. Ωραία, θα τι στείλεις στα χωροπολιτικά, με courier θεσόλ. Ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ, την αγάπη μου, γεια. Ναι, χαίρετε. Χαίρετε. Ελληνοφρένια εκεί. Ναι, ναι. Τι κάνεις αποστόλι είσαι καλά. Καλά εσύ. Καλά, καλά. Θέλω ε, άλλη μια φορά να σας α, συγχαρώ γιατί σέβεστε και δεν λείπουν από τι εκπομπές σας αυτά που εξευγενίζουν, συγκινούν και τονώνουν το αγωνιστικό χρόνο. Αυτό το λέω με αφορμή που εβάλλατε στην εκπομπή σας δύο φορές α, ποιητικά αποσπάσματα του Το τελευταίο ε, τελείωνε με τα λόγια και ξέρεις ότι έχεις να κλάψεις πολύ ώσπου να μάθεις τον κόσμο να γελάει. Και το πρώτο απόσπασμα ήτανε το βάλατε με αφορμή τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη και ήταν πολύ δυνατό συγκρισιακά. Όπως πολύ εύθοχα σα είπε ένα ακροατή μας χαρίζεται και το δάκρυ του γέλου και το δάκρυ της συγκίνησης. Να είστε καλά. Ε, ναι, να είστε καλά, ήθελα να σας πω και γεια σας Και να συνεχίζετε. Να σου πω, με έχει πνίξει αυτή η μιζέρια που βλέπω δίπλα μου για αυτό το άδικο και δεν άντεξα άλλο. Πήρα να, να, να πω πώ με τα πράγματα. Μην είστε μίζεροι. Μην είστε μικρόψυγοι με τις επιτυχίε του ελληνικού λαού. Εσύ και ο Μη, σου κάθεστε συνέχεια και κατηγορείτε τον καπιταλισμό και τα κακά του και σούπα μου, πες. Για μα που πιστεύω στον καπιταλισμό. Αλλά φίλε, κάπλα, Ένα μόνο θα σου πω. Τι φωτιέ τη Ηλίας κάει και το σπίτι του πεθερού μου. Βίδα μπρίκα, τη γυναίκα μου. Και ο πεθερό μου μέσα. Εδώ είναι το καλό. Και να το Ο Δούκα φίλε με την τζατούλα, τσακ, πάρε να έχει. Τον έφερε τον άνθρωπο πίσω, Όχι, σου λέω, αυτό ήταν το πόνου στην όλη η ιστορία. Πάει και ο oh. Και να ο Δούκα με την τζατούλα, πάρε και την τζατούλα. Πώ, πω, πω λέω, εδώ είμαστε. Να είναι καλά και το σύστημα, και ο Ανησιό του Εθνάρχη και ο Δούκα. Καλά θα να, είναι πάω τη σακουλίτσα μου. Στο μάτι, μετά λοιπόν, πήγαινε η γυναίκα Έλα, εντάξει, δεν έχει λόγο να παραπονιέσαι. Βρέτε, άκουρε εδώ. Έχετε τρελαθεί και τα βάζετε με του ανθρώπου. Είχα και ένα εξωγικό στην Εύγεια. Να. Μην φανταστεί τίποτα. Λέω πω ένα χαμόσπυτο ήταν με ένα κοντετσάκι, δύο-τρει γύρε. Η μία ήταν στήρα και όλε για την ιστορία. Μη φανταστεί. Δηλαδή υπάρχει και ιστορία γύρω από τη γύδα, ε. Μπράβο. Ναι, βρε, τώρα δεν στα λέω έτσι. Νομίζω ότι σε Όχι, το λέω. Η κάθε γύδα έχει την ιστορία τη, δεν θα αμφισβητήσω. Σαν η φωτιά, μακά μου, πάρε την τσαντούλα σου πάλι. Να. Λέω, μ***α δεν γίνονται αυτά, λέω. Είπε, μακά, ε. Του έκλεψα, λέω κανονικά. Μου ναι. το πληρώσανε για βίλα, ε. Οι τσάντε τι ήταν, πολλαπλών χρήσεων ή βιοδιασπόμενε. Ήτανε, μετά, χα... μετά χαλούσε, για να μην υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Α, σωστό, λογικό κιόλα. Εκεί που ευλογούσα την τύχη μου και λέω, εντάξει, καλύτερα δεν μπορούν να γίνουν τα πράγματα. Το κακό, βέβαια στην όλη ιστορία είναι ότι μου είχε ξεμείνει η πεθερά, μανάτη. Μαλά, μου τι γίνεται. Δεν πάνε όλα. Ε, Θέλω. Βρίσκομαι στην αντική οδό που πιάσε το χιόνι. μπάτσε γουρούνια δολοφώνη και βρίσκουμε εκλογισμένο στου 28 ώρε. Οι άλλοι να κατουργούνται και να χέρουν δίπλα του από το φόβο του, από το ζώρη του από το αυτό Εγώ να κατουρκέ μου τη χαρά μου. Γιατί τα ξέρω πλέον τα πράγματα. Ξέρω πώ πάει το σκηνικό. Παιδί μου, σήμερα έγινε τροχαίο στην νατική οδό και πήγαμε και παρκάραμε, περιμέναμε να, να πάρουμε λεφτά. Ε, εσύ μπήκε στον νόημα, γιατί αυτό σε έγιω. Και όταν βγαίνω από τη δρατική οδό φίλε από τι 28 ώρε, λέει κατουργείω σε χαρά μου, λέω, φίλετε εντάξει, δεν γίνεται. Πάλι από Ο Σούλα. Με πρόλαβε, βέβαια, ο Μωησή που είπε για τον διχίλιαρο και λέω: Γίναμε, πάω σπίτι, φίλε, και τη βλέπω. Τι είδε? Το σπίτι χωρί ρεύμα, η πεθερά που σούπα είπα πριν ότι μου είχε εξωμείνει με αμανάτη, ενώ έχει πεθάνει η υπόλοιπη. Κρεμασμένη από τον πολυέλευα. Όχι, την τέταρτη α. μέρα δεν άντεξε α. από το κρύο και πέθανε. Μα, δηλαδή, α, η... τα πάντα εν σοφία είχε επίση ο Μωησή. Λόγιο όνειρο, μη με ξυπνάτε. Και το αποκορύφωμα παθαίνει ο γαμπρό μου ένα παπάλι μεταξύ μα. Είναι που δεν το γούσταραμε τίποτα ποτέ. Αλλά εντάξει, είχε μείνω. μόνος από την οικογένεια που είχε μείνει, μια καλή μέρα τη λέγαμε. Κολλάει η φίλη μου κορονοϊό και λέω εντάξει, έγινε Δεν λέω ότι και να είναι γαμπρό, είναι πήγαινε εδώ στο νοσοκομείο. Α τον πήγε, το ε! Και πού τον πήγε, σε αυτό στην Κρήτη, ε, με του παππούδε, Όχι, φίλε μου, εδώ στα, στα καλύτερα, στην Αθήνα μέσα. Και μου λένε μην φοβάστε τίποτα, εδώ είμαστε εμεί. Το εσύ λειτουργεί καμάτα, όλα κουμπλέ. Τσακ, τον αφήνουν έξω από τη μεθ που δεν υπάρχει κέρδο να λέει ότι υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Σε πέντε μέρε πάει και ο γαμπρό. Φυλάκια. Θέλει να πάρει τίποτα διαθήκε από όλου αυτού και τσάματα κάνει. Όχι, ρε, πέφτει το κασίλι σου λέω κάθε φορά να σου πάρει. Ωραία. Ζω όνειρο, φίλε, μην με ξυπνάτε. Μίλατε μαλλικίε για. Κοίταξε να δει. Πολλοί πώς... δεν θέλουν να του ξυπνάμε. Είναι αλήθεια. Πολλοί κοιμούνται. Οπότε δεν νομίζω να ασχοληθεί κάποιο να ξυπνήσει εσένα. Να του πω, οι Λάρκο θέλουν να ιδιωτικοποιηθεί. Ναι. Έχει πληρώσει ποτέ ο Έλληνα φορολογούμενο ιδιωτική εταιρεία, ποτέ ιδιωτική επιχείρηση. Και βέβαια να γίνει. Α πούμε τα κανάλια, α πούμε την ενέργεια, α πούμε το Μάρι Ντόμι. Όχι βέβαια. Ε, Όχι βέβαια. βέβαια. Ε, οπότε παιδιά, ο, ιδιωτική, έτσι ιδιωτική. 雨 O'B wonder 雨 O'B wonder 雨 O'B wonder